Στοιχη 11-21 Ιστιή αποβλέπει το έργο των Αποστόλων. 11 Επειδή λοιπόν γνωρίζομαι τον φόβο του κυρίου που εμπνέει το δικαστήριό του αυτό, δικαστήριόν του αυτο επιχειρουμε να πείσουμε περί τη ειλικρίνεια μα του ανθρώπου που δεν μα ξεύρουν, είμαι θα όμω φανερή και ξεσκεπασμένοι μπρο στα μάτια του Θεού, ελπίζω δε ότι εμφανερωθεί και στα συνειδήσει σα. 12 διότι δεν συσταίνομεν πάλιν τους εαυτούς μας ισάς, αλλά με αυτά που γράφομεν σας δίδομεν αφορμήν να καυχάστε του διδασκάλου σας και να έχετε να λέγετε προς εκείνους οι οποίοι καυχόνται διαπλεονεκτήματα εξωτερικά και όχι διεσωτερικά προσόντα της καρδίας. 13. Εμεί όμως, κάθε τι που πράττουμε το κάνουμε με ειλικρίνιαν και χωρίς ιδιοτέλεια και συμφεροντολογίαν. Και είτε καταντήσαμεν ή στρέλανε παινούντε του εαυτού μα, πράτομεν τούτο προσδόξαν του Θεού, διότι αποβλέπομεν ει το να μην μειωθεί το αξίωμα του Αποστόλου και εμποδιστεί η πρόοδο του Ευαγγελίου. Είτε μέτρια και ταπεινά λέγαμεν για του εαυτού μα, τα λέγομεν για την ειδική σα ωφέλεια, δια να διδάσκεστε δηλαδή και με το παράδειγμά μα την ταπεινοφροσύνη. 14. Και έχομεν τα ανιδιωτελή αυτά ελαττήρια, διότι η αγάπη την οποίαν έδειξε νησιμάς ο Χριστός, μας σφίγγει όλους μαζί και μας συγκρατεί προσκολλημένους σε Αυτόν. Και κρατούμεθα προσκολλημένοι σε Αυτόν, διότι με φωτισμένη κρίση εσχηματίσαμεν ναι πεποίθησιν περί τούτου, ότι δηλαδή, εάν ένας, ο Χριστός, απέθανε διόλους ως αντιπρόσωπός Τον, άρα όλοι απέθανον εν το προσώπο του Χριστού. 15. Και απέθανε διόλου ο Χριστός ώστε όσοι βρίσκονται στην παρούσα ζωή να μην ζουν πλέον δι' τον εαυτό του, αλλά δι' εκείνον ο οποίο απέθανε και ανέστη πέρα αυτών, πράττοντες πάντοτε τα αρεστά εις αυτόν. 16. Όστε εμεί Αφού το το φρόνημα τούτο, δεν λογαριάζομεν κανένα επί τη βάση των εξωτερικών προσόντων της αρκός, δηλαδή επί τη βάση της καταγωγής του ή του πλούτου του ή της κατακόσμων σοφίας ή επιρροής του. Εάν δε κάποτε, προτού να πιστεύσομεν, εγνωρίσαμεν τον Χριστόν, όπως τον παρουσίαζαν το ταπεινόν εξωτερικόν του και η καταδίκη του, τώρα όμω δεν τον γνωρίζομεν πλέον έτσι. 17 αλλά αν συναπεθάναμε μαζί με τον Χριστόν, εξάγεται λοιπόν το συμπέρασμα ότι καθένας που είναι ενωμένος με τον Χριστόν είναι νέον δημιούργημα. Η αρχαία κατάστασης στην οποία είχε δημιουργήσει ο νόμος και η αμαρτία επέρασεν. Ιδού έχουν γίνει όλα νέα. 18. Όλα δε αυτά προέρχονται από τον Θεό ο οποίο μα εσυμφιλίωσε με τον εαυτόν του διαμέσου του Ιησού Χριστού και έδωκε νησιμά στους Αποστόλους διακονία της συνδιαλλαγής. Μας ανέθεσε του τέστη να περιοδεύομεν και με το κήρυγμά μας να συμφιλίωνομεν τους ανθρώπους με Αυτόν. 19. Εννοώ δηλαδή ότι ο Θεός ήταν ο ενωμένος με τον Χριστό και συνεπώ ο θάνατος του Χριστού δεν υπήρξε θάνατος απλού ανθρώπου αλλά θεανθρώπου και αυτός ο εντοχριστό Θεός Συνεφιλίωσε τον κόσμο προς τον εαυτόν του, μη λογαριάζον εις τους ανθρώπους τα αμαρτήματά των. Και αυτό μας ανέθεσε το κήρυγμα της συμφιλίωσεως. 20. Αντιπροσωπεύοντες λοιπόν των Χριστών, ενεργούμεν ως απεσταλμένοι του και ως προσβευτέ του, διότι ο Θεός παρακαλεί διαμέσου ημών. Παρακαλούμε τους ανθρώπους εξ του Χριστού και του λέγομεν, συμφιλιοθείτε με τον Θεόν. 21. Είναι δε εύκολο να συμφιλιωθείτε, διότι των Χριστών ο οποίο δεν γνώρισεν εκ πείρας αμαρτίαν, αφήκεν ο Θεός να κατακριθεί ο αμαρτωλός χάρη νημών, διαναγίνομενη μης δικαιοσύνη Θεού δια της ενώσεώς μας με αυτού του Χριστού δηλαδή.